Νίκου Τσιφόρου, Τα παιδιά της πιάτσας Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντσόγλου <Γιαβάζει> Μουσικέ στήξεις, <Γιαβάζει> Δημήτρης Αρσενόπουλος <Γιαβάζει> τεχνικό ήχου, <Γιαβάζει> Τάσος Μακασκέτας Παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Ο Σοφός Άνθρωπος Η παιδεία παίζεται ως κάτωθη. Προσωπόντη της ομιγύρεως, κατά προτίμηση φύλη, κατονομάζεται υπό τον άλλον Κυραμαρία και τοποθετείται ακριβώς κατέναντι των υπολείπων σχηματιζόντων φράγμα ενώπιόν της. Πάντες ομού πλην της κυρίας Μαρίας, άδουσιν εν χωρό ασμάτιον λίαν ο όπερ έχει ούτο. δεν περνάς κυραμαρία, δεν περνάς, περνάς, Και απαγορεύουσι αυτή την η Κυραμαρία Μαρία παντώσα, δηλώνει στον αυτόν σκοπό ότι θέλει να μεταβεί στους κήπους ή να δρέψει, συνάξει, μερικάς Βιολέτας, επιστημονικός Ματθεολίας ή Χειράνθους, ας σκοπεύει να δωρήσει το εκλεκτό καλό αυτής. Και μόνον όταν τη επιμονή του χορού δηλώσει το όνομα του εκλεκτού τούτου, τι επιτρέπεται η διέλευσης. Να δρεψει συναξει μερικας βιολετας επιστημονικος ματθεολιας η χειρανθους ας σκοπευει να δορίσει το εκλεκτο καλο αυτης και μονον οταν τη επιμονη του χορου δηλωσει το ονομα του εκλεκτου τουτου τι επιτρεπεται η διέλευση. να πουμε αναβει ο Γρηγόρης, μάλιστα, τρίχες, την κυρά Μαρία μας δε δάσκαλε. Την κυραμαρία διδάσκει ο σοφό άνθρωπο στο μικρό του μάθημα που το παραδίνει να πούμε κάθε πρωί στα παιδιά με σκοπό να πούμε να τα μορφώσει πω ζάει ο κόσμο και να μην μένουν κουταβίστα στο το τσουκνιδάκι. Διότι όλοι οι πάντε έτσι που γίνει πιάτσα και μπήκαμε σε άλλο ρυθμό δεν γίνεται να τα τη σήμερα μονάχα με το ταράβι και τον κόσμο του έξω περικαλό και κι αν είναι κορόιτα. Σήμερα ανοίγει παρτίδα με όλο τον δουλειά και ο πάσα ένας δεν του φεκάει τη δικιά του τη γλώσσα. Λαχένει να είναι συνταξιούχος και να διαβάζει χοντρές φυλάδες και να ξηγείται καφές στο μεγάλο καφέ. Πώς θα του πεις δηλαδή, πανιερότατε δασάρχα μου κάνε παιχνίδι στα Βέντο να σου ξηγηθώ σουφράνο. Δεν θα ανθείς τη λέξη. Λες και του μιλάς ατζέμικα. <Κι> πρέπει αφόσον και μπορεί, να κάνετε ταραβεράκι περί δουλειά και να του πλασάρει ραδιόφωνο Ή να του κάνεις εκδούλευση να ξέρεις να του ρίξεις και μια ζαριά βαριά έκφραση Το απαν, ο άλλος σε με το πώς θα του ξηγηθείς. Σου λέει αυτός μιλεί με κορδακισμό Ρίχτου μισό κιλό προσοχή, δύναται να εξαγάγει λαγοών Άμα του πίσω στο εγώ βγάζω λαγό ξυγκάτω Δεν σου δίνει δε και συγκόμενα τη γουνερή, πώ θα πει, μου γεις ρίξει το τσίνουρο. Τι θα καταλάβει, Ότι από το βλέπε, βλέπεσαι στράβωσε. Δεν το καταλαβαίνει. Ενώ με το έχετε ωραιότατου οφθαρμού, χρώμα μπλου σάξ, πέφτει στο χαμόγελο και σε τυράει ω θαυμαστικό προϊόν τη. Έτσι. Δεν θέλω να πια, κρύφα Ο σοφός άνθρωπος, ούτε και του λόγου του, ξέρει πως εισήρθε στο μαγκήτικο τάγμα. Είναι σκαθαράκι το οδά, φαλακρός αμπόμολο, αδύνατος ασπίνος που το κόβεις και το λυπάσαι. Λες, να του ρίξω πέντε δράμια καναβούρι να κολατσίσει. Και του ρίξανε το καναβούρι, αλλά δεν το κολατσίσε. Το φουμάρισε ο σοφός άνθρωπος, το οποίον πολύ τάρεζε και του λύθηκε από τα γέλια των εφρύ. Έφαγε και δυο μπακλαβάδε κεραστικούς στην πρώτη βολά, να πάνε κάτω τα ζαφύρια. Είπε το λοιπόν ωραίο πράμα είναι δική Κάναδης και μακάρισε του μαχαραγιάδες που το έχουνε σαν περβόλια τους και το καλλιεργάνε ανεβίωξη και τέτοια. Και τη φουντάρισε στην πιάτσα, αλλά πού να τον διορίσεις που δεν έκανε για τίποτη και μονάχα για μεταχειρισμένη οδοντογλυφίδα είχε πέραση. Σκεφτήκανε τα παιδιά, του τη ρίξανε. Μπαρμπα Λάζαρος το όνομα Τι να σε κάνουμε σένα; Τι να τον κάνεις ένα Λάζαρο εξιντάρι Που να αδερφάκι σα μαλλί αγγέλου μονό Από κείνο που το βρίσκει σε σούπα τάμπλ ντοτ και άμα το βρεις, παίρνεις ποδήλατο Για κλέφτης ούτε κουβέντα, θα ρεζιλέψει την επιστήμη Για απατεώνας, ούτε κουβέντα Καθώς θα ξεκινάει από τον Πειραιά με το τρένο Και θα τον έχουνε μυριστεί στο κακοσάλεση. Για αγαπητικός, ε όχι μάγκα μου Αυτό είναι το πολύ πολύ να τον πάρει γενέκα να τις καθαρίζει τη φάβα από το λαθούρι Και μετά να πετάει και φάβα και λαθούρι μαζί Να το στείλει να δίνει πρέζες στην κατανάλωση Σε τρία λεπτά από το ξεκίνημα είμαστε όλοι δεμένοι με το Λάζαρο να βαστάει το Λάβαρο Αγγλικά ξέρεις Κατέχω τη γλώσσα του Σακέσπυρου Άσε, δεν μιλάμε για φαγιά. Αγγλικά λέω, ξέρει. Πολύ καλό. Ωραία. Έτσι και πέφτει στόλο, θα σε στέλνουμε για παραμυθά στα αρχαία και από εκεί τα άλλα παιδιά θα του ψωνίζουν του φιλομαθεί. Αλλά μέχρι να έρθουνε τη μασά. Δύσκολη η μασά. Το έλυσε το πρόβλημα ο φλέγκο, ο ευλογία κυρίου, αφού ο πατέρα σου τον πρόριζε για παπά αυτός και αυτό γέννηκε λαθρέμπορα. Ρε εσύ, Ωφέα, άνθρωπε, γράμματα πολλά ξέρει, έτσι. Νομίζω. Και από κόσμο καλό ξέρει, έτσι. Διετέλεσα θαλάμη πόλωση στο διπλωματικό σώμα. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Και άμα κουβεντιάζει μαζί μου, να λες θαράτες ράτε να μην τραβηχτούμε. Ακού λοιπόν τώρα πώ αντιγαζώσει. Θα μας μαζεύει όλου, καμιά κοσαριά παιδάκια που είμαστε. Και θα μας μαθαίνει πώ να κουβεντιάζουμε και πώ να βολευόμαστε στον καλό κόσμο. Κυκλοπαιδικά που λέμε. Εγκύκλοπαιδικά, αυτό που σου λέω εγώ και τα πονηρά να τα αφήσεις Θέλω να κεράσω μια κυραγκόμενα, τι να της παραγγείλω; τσικουδιά, όχι Φερτίσαι ένα κοντρόλ Κουαντρό, σκάσε κι άσε με να σου ξηγηθώ Θέλω να δώσω αβάντα σε ένα μουτζούρι, πως να του το πω, θα έχετε ρέφες Προμήθεια, μπράβ, τέτοια και εμεί οι είκοσι, όλο θα σου ρίχνουμε από ένα ταλαράκι ο καθένα τη μέρα. Έχει είκοσι τάλαρα και θα σου πληρώνουμε και τα ρεπά σου. Το οποίο διδάσκω αήγειρα σκόμενο. Έγινε που σου να και θα λάμει πολλά στο σώμα. Θαλαμιπόλος ο διπλωματικό σώμα ήταν ο Λάζαρος Κιερδιβάνογλου εκ Μικράς Ασίας Υιός εμπόρου μεταναστεύσαντος εκ Ρουμανίας ο λίγα έτη πρώτης καταστροφής Με τις δασκάλες του από παιδί, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ρουμάνικα, τουρκικα Με τους προγυμναστές του, με τα κολέγιά του, με τα γαντάκια του τα κίτρινα και με το ρολογάκι του του χεριού από την Α κατηγορία Γελαστό, ευγενέστατο, να στρεζάρει χειροφίλη μα στι κοκόνε, να υποκλίνεται στου ελεπίδε, να λένε πια όλοι: Τι ευγενικό αγοράκι ο λάζαρο, ίδιο κοριτσάκι! Go slow. Ooh, honey. Take it easy on the curse when love is slow ooh, honey What a time for my nurs go slow to ooh, it. Ooh, το ίδιο κοριτσάκι που τον έφαγε το Λάζαρο Κερδιβάνογλου. Πέζανε όξο τα γόρια, αμπάριζα, παίζανε σβούρες, παίζανε κλέφτες και ασυνόμους, ανοίγανε τα κεφάλια τους με τις φεντώνες και τα μούτρα τους με τις γροθιές, άτσαλα, άτιμα, κρεμαστόβρακα, βρωμιάρικα και καθότανε μέσα ο Λάζαρος με τα κοριτσάκια και έπαιζε κουκλώπανα. Κουμπάρες, το γιατρό, τις δεξιώσει, Τα ήσυχα παιχνίδια Άμα τάχτενε κι όλα σου Τις βρέχανε τα κορίτσια Κι έκλαιγε το λαζαράκι και πάγαινε στη φροϊλάιν του Μπείτε φροϊλάιν Ζησλέκτ μίχ Χέρια δεν είχε τρομάρα του να δώσει κι αυτός μια σφοντιλάτη Παρά έκανε τη Λουκία Και τούτη εδώ η Λουκία Ξύπνησε φίλε μου στα 14-15 Και άμενα την κρατήσει. Να τα κάνεις τα γράμματα μα δεν ξέρεις να διαβάσεις το ίσο Και πιάνεις το βιβλίο Από την ανάποδη 20 χρονό Λουκία το φωνάζανε το λαζαράκι Και το ξέρανε πια όλοι Με το σακάκι του το σκιστό Με τα γαντάκια του Με τις πομάδες του Και με το κατσαρμένο τσίνουρο ο γέρος του, βαρβάτος άντρας, πάγαινε να πεθάνει από το Σεύντα. Μοναχό και να σου βγει κουνιστή πολύ θρόνα. Τέλος πάντων ήρθαμε στην Αθήνα γιατί το μικρό μέρος δεν του σήκωνε από το σούσουρο και αυτό ήταν που του γλίτωσε για την περιουσία του πατέρα Κερδιβάνογλου. Έκανε εδώ μαγαζιά, έκανε προκοπή και μια μέρα έφαγε ένα τόνο σκύβαλο και έπαθε ταμπλά, πάει ο γέρος. Το λαζαράκι, η Λουκίτσα. είχε μπλέξει με όλο τον καλό κόσμο, καθώςον οι τέτοιοι είναι σαν τους μασόνους. Πώς τα καταφέρνουν και όπου πάνε βρίσκουν την γλίκα τους και υποστηρίζονται μεταξύ τους. Βρήκε τα τεκνά, τους αγαπητικούς να πούμε, βρήκε την άφρα της λέρας, είχε λεφτά, βολευότανε φίνα η παρέα του. Είχε και την ο δοσουρνάρα. Με το που έπιασε τα όβολα της κληρονομιάς, σε τέσσερα-πέντε χρόνια την έκανε λαμπόγια. Έφαγε το ευζωνικό Έφαγε το ναυτικό Έφαγε σύμπασα η χώρα Κατά συντεχνίες και επαγγέλματα Και λένε και ένα ωραίο που είναι σαν αλεύριο Μια μεγάλη παρασκευή Περπατούσε μπράτσο με έναν ναύτη Ένας άλλος του είδου Τον είδε και τον μάλωσε Καλά Λάζαρε Τέλος πάντων σήμερα μεγάλη παρασκευή Δεν τρέπεσε Και απάντησε ο Λάζαρος Στραβό μάρα έχεις βρε Θαλασινό είναι Νηστήσιμο Έξυπνε κουβέντε, κουτί δράση. Ήρθε μια μέρα στον Άσο ο Λάζαρο. αδερφάκι μου η μεγάλη κατάρα. Αυτή είναι. Να σε λουκία, απένταρο και άσχημα. Ξέπεσμα τρελό. Είχε πεθάνει και η μάνα του που όλο και δεν ήξερε τίποτα περί τη Να σου τον σισκά του γειτονιές ο Λεβέντη. Ξεφτείλα τρελή. Έμαθε τη λαχτάρα, το υπόγειο Αράχοβα, μέχρι το Ο Όπεργίνεται ούτοπος Είναι δυο λοκίε συνεταίρει. Ψωνίζει μία Λουκία κάνα μερακλή από επαρχία και τον πάει στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο κάτω από το κρεβάτι είναι κρυμμένη η άλλη Λουκία. Την ώρα που η πρώτη Λουκία απασχολεί το μερακλή, σκοτάδι πάντα, η άλλη Λουκία ξαφρίζει τα ρούχα του μερακλή και του παίρνει ό,τι βρει. Όταν ανάψουν τα φώτα. Ο Μερακλή ή δεν το παίρνει μυρωδιά και φεύγει και ύστερα καταλαβαίνει ότι τη δάγκωσε ή το μυρίζεται αλλά της Λουκίας δεν μπορεί να της φορτωθεί αφού ήταν όλη την ώρα μαζί του και ακόμα τις περισσότερες φορές ντρέπεται να πάει στην αισθνομία γιατί εκτίθεται και ο ίδιος έτσι την πλερώνει την ήθη που τη λένε Λουκία Αυτά βέβαια δεν γίνονται στους ψημένου, γίνονται σε τίποτε αφελείς νοικοκυράκια ντροπαλούς που νομίζουν ότι κάνανε κατάκτηση και δεν ζητάνε συνέχειες γιατί είναι και παντρεμένοι άνθρωποι. Η κλοπή με αυτό τον τρόπο λέγεται τσούρνεμα. Τέτοια και χειρότερα και τσιφτετέλια και ντροπέ μεγάλες ο Λάζαρος ώσπου μια μέρα έπεσε πάνω σε ένα γνωστό του μπαμπά του. Τον είδω γνωστός και «Ρε παιδάκι μου, εσύ έτσι που μόνο για καμαριέρα κάνεις». Και του βρήκε δουλειά σε μια πρεσβεία που ήταν ο πρέσβης φίλος του. «Αλλά τα κουλά σου μαζεμένα. Μέσα εκεί φάσε τύπος και υπογραμμός. Άμα βγαίνει, κάνω ό,τι θέλεις. Να μην γίνουν με ρεζίλικες αλλοδαπε. μαριέρα με γυναικείε ζουλιέ, να στρώνει κρεβάτια, να κάνει παρκέ, να σερβίρει, να μαγειρεύει, Ήτανε το ταλέντο του πιάτου του Λάζα. Και αρχοντομαθημένο το παιδί, με το άσπρο του γάντι, με το άσπρο του παπηγιών, με τι γλώσσε του, με το χαμογελάκι του, με το υποτακτικό του ύφο, έγινε στην πρεσβεία γενικό κουμανταδόρο. Τον λατρέβα. Του κάνανε δώρα, τον προσέχανε, μέχρι τον πέθανε μαζί τους στο εξωτερικό. και άμα μετατέθηκε ο πρέσβης, τον έστειλε σε άλλη πρεσβεία και από εκεί σε άλλη. Έξυπνος κιόλας, γιατί οι λουκίες είναι όλες ατσίδες. Τα κατάφερνε πάντα στο μεγάλο. Τώρα βέβαια, τον είχανε μυριστεί ότι τα αρέσουνε τα δαμάσκηνα. Αλλά τι τον ένοιαζε τον πρέσβη της Γουατέμάλα σαν ο καμαριέρης του τάθρωγε με τα κουκούτσια. 57 χρονό έφτασε ο Λάζαρος και ήταν λεπτή σε Σεμπάτικ όλων των κοσμικών κύκλων. Έβρισκε και βιβλία, διάβαζε, μορφωνότανε και στα ρεπό του έβγαινε όξο και γύριζε δίχως κοσαράκι. Του τα τρώγανε τα τεκνά. Τον μεθάγανε, τον δέρνανε και τον στέλνανε στη βάση του. Τίποτα λοιπόν από οικονομίες. ήθελε και ο Κεραυνός, ένα χαφδεξή ποδοσφαιρόπεδο, ξανθό και δεμένο που το ερωτεύτηκε η Λουκία με το γεροντοέρωτα. Το παιδί στην αρχή, ηλεκτρολογάκι το επάγγελμα, δεν ήθελε να ακούσει δρομές. Αλλά έλα που του έταξε σκούτε και να σκούτερ τέλος πάντων δεν το πετάς έστω να πούμε κι αν το πάρει μια Λουκία για δώρο. Ύστερα του είπε και για το συμπόσιο του Πλάτωνα ο Λάζαρο, διότι όλοι οι τιούτοι εκεί το ρίχνουν Στον Πλάτωνα και στο συμπόσιο, που τρομάρα να αντούρθηκε του Πλάτωνα. Δεν τρέπεται άνθρωπο πεθαμένο να γράφει τέτοια ξεφτελισμένα. Είπε περί κλασική μορφή τη λατρεία του κάλου, υποχώρησε το παιδί. Σου λέει, εδώ ο Πλάτωνα θέμου φορέσαι με και τον κάνω ανάγαλμα όψου από την Ακαδημία. Εγώ που ξέρει, μπορεί να γίνω και ακαδημαϊκό. Φέρ το σκούτερ. Το σκούτερ όμως θέλει λεφτά και ο Λάζαρος δεν είχε. Βρήκε όμως το σιρτάρι του πρώτου γραμματέα ανοιχτό και είχε μέσα κάτι δολάρια. <Κι> Σκέφτηκε λοιπόν αυτά όλα μυστικά κονδύλια είναι και το σκούτερ του παιδιού μυστικό κονδύλιο είναι και αυτό. Βάστα να πάρω να κάνω τη χρία μου. Τα πήρε, αγοράσει ένα σκουτεράκι καλό. Το χαφ κράτησε το σκούτερ, αλλά έδιωξε το λάζαρο. Πατσίζαμε, μερσή και άμα πάω για αυτοκίνητο θα σου τηλεφωνήσω. Ήταν ένα τίμιο χαφ, γι' αυτό ήταν και χαφ δεξί. Ο λάζαρο έκλαψε σαν τη Μαρία Μανταλένα. Πολύ και με Ισπανικό, καθώς ως η Μπρεσβεία Λατίνα Αμέρικα μιλάγανε, Ισπανιστή. Έλα όμως που ο άλλος ανθίστηκε ότι του πνίξανε τα δολάρια. Τον φώναξε «Θενορ, εις θε ο Λάζαρος «Όχι λάθος, αυτό που θα θ λέω, ποιος μου έπνιξε λοθ παράδοθ». «Νόλωθο, το κακό σου τον καιρό αφηνείδητε, θα θε πάω μέθα βρε παλιό». Εδώ τη λέξη την είπε Ισπανικά. Και δεν ξέρω να τη μεταφράσω Έπεσε στα πόδια ο Λάζαρος Ξέρεις τι ποδόσφαιρο παίζει το άτιμο του Μουτσατσάκη Απολίεθε και δεν θε καταγγέλο Αλλά θε όλο το δουθού Το διπλωματικό θόμα ισπανιστή Θα τηλεφωνήσω να μη θε πάρει κανένας Ως αρχικλέφταρο του κερατά Η Λάρδοθ Στη γλώσσα του πρωτοτύπου Νάτος λοιπόν ο Λάζαρος στο στρατεί Αλλά με 57 χρόνια σιράχη και χωρίς φράγκο στη τσέπη, ποιος σε θέλει. Μήτε σε μοναστήρι για μετανοούντα δεν σε παίρνουνε. Διότι κύριε, με τι δύναμη να κάνεις αμαρτίες. Άμα δεν έχεις πια δύναμη, θες δε θες, μετανοώνησαι. Γιατί να πας σε μοναστήρι, να τους τρως και τις ελιές ο τζάμπα, ποτές. Έτσι βρέθηκε σωταράφη και έγινε δάσκαλος της καλής συμπεριφοράς, της εγκυκλοπαιδείας και της γενικής μορφώσεως επί του επαγγελματικού και αξιωτήμου κλάδου της αλητείας, ο κύριος Λάζαρος Κερδιβάνογλου, πρώην Λουκία. Περιέκλειε δε το σώμα τούτο τα εξή κατά σειράν συντεχνίας. Την εντυμωτά την συντεχνίαν τολοποδητών εις πάσαν ειδικότητα. Του gentlemen κυρίω κυρίω σωματεμπόρου κοινών γυναικών ή την εστελευταίω προτιμούν το whisky μάρκα House of Lords, άτε ικανοποιούν τα ευπαθέστατα αυτών όργανα κατά ποιόνα, του αναγνωρισμένη κοινωνική δράσεω λαθρεμπόρου ναρκωτικών, του ανακουφίζοντα τα μεράκια των μπασχόντων με τα στελευταία επιστημονικά ανακαλύψει τη οργανική χημία, σύμπραξη και τη ανοργάνου, και άλλου πολλού και διακεκριμένου συμπολίτε τιμώντα για τι παντιοτρόπε όπου το όνομα της πατρίδος εν το εσωτερικό και τη αλλοδαπή συμπροταγωνιστούς εις Εσχάτος και της Ιντερπόλν. Τα μεσημεράκια, γλυκένει ο ήλιος πάνω στη γης, ανθίζουνε τα χαμέμυλα και γύρω στον κύριο καθηγητή τον σοφό άνθρωπο έχουν ανοίξει γεζή, οι και ακούνε μαθήματα. «Τέιον, περιλαμβάνει πολλούς τρόπους παρασκευή. γιατί παρασκευή δάσκαλε τις άλλες μέρες δεν μπήρνε Σκάσερε, κάνε μπράκ που τον κόβει στο λακρεντή παρασκευή λέει εννοάει τη φτιάξη του έτσι δάσκαλε βεβαίως των Αγγλικών διαβαπτίσματο των φύλων περιβεβλημένων εντό υφάσματο ή ειδικού μεταλλίνου τρεπιτού εντό ζέοντο ύδατο, <Το> των Ρωσικών καθών τα φύλα ρύπτονται εντό του ύδατο απευθεία και σουρώνονται κατόπιν, <Το> των Τουρκικών, οπότε τα φύλα μένουν εντό του ύδατο, βράζονται μαζί του και παραμένουν να τον καταστήσουν βαρύ, <Το> των Κινέζικων, όσοι μόνο το άρωμα του φυτού και μιαν ελαφροτάτην ροδόχρονη μορφή του ποτού αναγνωρίζει των Ιαπωνικών ως τη μεταχειρίζεται μαζί με το Τέιον και φύλλα για Σεμιού για να αρωματίσει ποιητικά το αφέψιμα και το τσάι του βουνού που παίρνουμε στρατιωτικές φυλακές και το κάναμε μια παπάρα ξεγυρισμένη μην τον κόβεται. ρίχνει μια ματιά ευγνωμοσύνη στο Σταύρο τον Άμπακα ο σοφός άνθρωπος κοινός Σταύρος ο Άμπακας ένας πέδαρος ζήσαμε εκεί πάνω με μαύρο μουστάκι και μάτια κάρ Χερε κάτι καημό που ανάβει σε σοφού ανθρώπου αυτό το μάτι του ένα, του αριστερό. Πιάνει και την περί παραθέσεω τεείου παράδοση συνέχεια. Ποτέ, παρακολουθήστε παρακαλώ, ποτέ δεν θα εμβαπτίζετε το βούτυμά σα εντό του τεείου. Για καντολιανά. Νάρε, δεν θα βουτά τα κουλουράκια και τα βουτήματα με στο φλιτζάνι. Ε γιατί τα λένε βουτήματα. Α τα λένε. Μην τα βάλεις μέσα θα σου κόψω τα χέρια. Και πού θα τα βρέχω, ρε? Θα βγαίνω στην αυλή να ανοίγω τη βρύση. Θα τρώγετε μια δουκίαν και θα πίνετε πάρα αυτά μίαν γουλιάν τελή. Έχεις το διάλο, κότες είναι. Έτσι πάει μέχρι τις τι4 το μάθημα. Σκάνε τα ταλαράκια του στα σχολιαρούδια και πάνε να σπάσουνε. Καμιά φορά του πετάει και κανασμάγας μια δυο δοντιές μαυράκι να κάνει κεφάλι ο σοφός άνθρωπος και ο Σταύρος που το λυπάτε πολύ με έσχατος. Ρε δάσκαλε, έρχεσαι για κανακονόμι, δηλαδή του ξηγέτος Σταύρος. Άκου, Παρασκευή βράδυ θα κάνουμε τρία παιδιά μια μπουκα σε μαγαζί. Το μαγαζί είναι σε στοάκι, είναι δίπορτο. Την πίσω μάτρα δεν τη φυλάνει Έτσι κι αν θιστούνε έχουμε καιρό να πηδήξουμε και να γίνουμε σκόνες Η μπρο μεριά όμως θέλει έναν να φυλάει τσίλες Εσύ πονηρό καλοπάτι την περικλοπή δεν έχεις δώσει Της τίνεις λοιπόν και τα φυλάς Έτσι κι δει τον δράκο πρέπει να σφυρίξει και να του δίνει. Εμείς με το σφύριγμα κόβουμε χαφτάνει και πηδάμε στη μάτρα χανόμαστε Δεν μας πιάνουνε Εσένα όμως μπορεί να σε πιάσουνε Τότε δεν πρέπει να φτήσεις λόγια Εξεφτελίστηκε πολύ από την αμαρτία που γεννήθηκε μαζί με το αίμα του ο Λάζαρος Αλλά τέτοια ατιμία, κλοπή και διάρρηξη δεν την έκανε Όχι, έλα όμως τώρα που είναι στη μέση του το σταύρο. Μαύρο μουστάκι, μαύρο μάτι που σφάζει Πάει να πει και λέει δέχομαι Είναι τώρα και τα παιδιά της γιώξε αδερφάκι μου Ένα και ένα φαρμάκια δεν το ξέρνε το Λάζαρο. Μπα, μη σε μιλονά. Το ξέρνε μέχρι την κουμπί φοράει στο φανελάκι του τα Και ξέρνε και τα μαθήματα, τα πάντα ξέρνε. Ίσως να πούμε, το ο μυστικός ο Σεβδάσος Σταύρνατς ξεφύγει ακόμα, αλλά που θα πάει. Όπου και να'ναι θα'ρθει χαρτί και καλαμάρι. Την Παρασκευή το βράδυ το λοιπόν, ο Θωμάς ο κάνει τη βόλτα του με πολιτικά, και τον κόβει το σοφό άνθρωπο που φυλάει τσίλειες. Δεν πάει το μυαλό του σοφονηρός, σου λέει «Περιστέρα, είναι, περιμένει το γούτο τη. Βρίσκει όμως παρακάτω τον 46, στη βάρδιά του και του ανοίγει το τευτέρι. Ρίχνε μια μάτια εκεί κατά τη σωά, τι κάνει αυτός. Ο 46 περνάει σοφράνο, ανοιχτά, δεν βλέπει τίποτα, κάπνιζε ο σοφό άσωνε. Κάνει όμω και μια βόλτα στα βέντο να δει τι γίνεται από κοντά. Ο Λάζαρος αμάθητος από δουλειά, βλέπει αστυνομία, τάφτιαξε πάνω του Αντί να το ρίξει γελαστή κορόιδα, βγάζει τη σφυρίχτρα Αμολάει μια σφυριξιά, αμολάει δεύτερη και το βάζει στα πόδια που 46 ζαλίστηκε Γιατί, ρε φερισίνε, τον παίρνεις στο κοντό, σφυρίζει κι αυτός Από μέσα οι μάγκες μόλις είχαν ζαχαρώσει το συρτάρι πετιούνται η μάντρα χαθήκανε από κόντρα μεριά Πολύ δεν ήθελε να το πιάσει τα θροπάκια του Το σβερκώνει, έλα μαζί. <Τιμή>, Τιμή και δόξα στις ερωτευμένες Λουκίες. Τίποτα δεν μαρτύρησε και σήκωσε πάνω του όλο το χαλάζιο ο κύριος Λάζαρος Κερδιβάνογλου μόνο που τον βάλανε μέχρι φάλαγκο. Τώρα είναι εκεί μέσα στα κλειστά παράθυρα και μιλάει στους μάγκε περί και διακρίσεων. Διότι ο κόσμος σούτος Παρουσιάζει μορφάς χαριέντων λιμόνων, πρασίνων και κοσμημένων με χαριέσας απαλών χρωμάτων. Αλλά παρουσιάζει και μορφάς βορβοροδών περιοχών. Εν λιμνάζοντα τούτον ύδατα διαιτώνται κόνοπες και άλλα δηλητηριώδη και βλαβέρα έντομα. Που πότε σου βγαίνουν λουκίες της φυλακής και πότε κάτι λουκίες με λιμουζίνες να τις μπανίζεις και να τρίβεις τα μάτια σου. Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» Από τις εκδόσεις Ερμής Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικέ στίξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασκέτας γονιτού Ιόρμου για το τρίτο πρόγραμμα.